Ναι, για σου καρακομού, α... ρε γιορτινό. Αφού με βγάλες, να πούμε είσαι ωραίος έτσι, τις ελονάζαται δικιμενικό. Επέρνω χαμπάριο γιορτέ. Χιό αδικιμενικός από μένα. Εθένεις. Είναι μόνο αυτιάς φαντάσου. <laughs> ρε μα και με την αλογομούρα τι γίνεται ρε μα Κατι σας έλεγα ότι και τα κομμούνια τα πανατικά. Που, που λέγαμε ότι αυτή είναι η αναρχοάπλητοι. Ότι θα λέγαμε ότι αυτή είναι η αναρχοάπλητοι. Ποιο αρχομονή από αυτού πεθαίνει. τι έγινε αυτοί, άλλο μου θα του βάλει σαν τη Βόρεια Κορέα, ρε, μα, κα, Να που γελάνε τους... Αυτά σημείς θέλετε, σημείς θέλετε να, να τους βάλει. Όχι θα <laughs> και τον πάτσο τώρα. Oh. Ένα θέμα είναι η αρχομανία τη ζωή, ναι, αλλά όχι να <laughs> και τον πάτσο. <laughs> με μόνο που βλέπει να μια κάμερα, Κράτες, του κόλου. Ναι. Ε, μα... Ναι, εγώ Τις του Η Του Έφαγε Α σε πορεία οι να λένε ότι βουλή μας το μικρόφωνο που δεν είπε και Ο γκούμα τι δουλειά έχει εκεί, μπορείς να μου πεις Πέρναγε από τη Βουλή και το πέρασε Μύκονο Τι δουλειά έχει, παιδί μου, είναι ρεπορτάζ δικό του αυτό. Μήπως φορούσε η ζωή παρεό και τον μπερδεύτηκε. Μήπω φορούσε ο μπάτσο παρεό Είδε την Όλγα τρέμει εχθέ στο δελτίο ειδήσον με, με το σενό ή κολάν που φόραγε. Τι φόραγε πάλι, παιδί μου. Ποιο την τρολάρει έτσι, ποιον έχει ενδυματολόγο. Ποιο την κορεδεύει και το λέει. Ρε φίλε, το είδε. Χαλίδια σου λέω τώρα. Το είδα, παιδί μου, το είδα. Δεν τη δε, δε χορταίνω. Δηλαδή, να, να το βάλει ένα κοριτσάκι να, να, να, να πέσουμε κάτω, να πούμε από την ομορφιά. Έλεω, Ρε φιλέ, έλεω. Καλά, κι αυτοί για κοριτσάκι είναι τραβηγμένοι. Δεν είναι για αγρέα. <laughs> Γεια σου, μου. το σου. Τι κάνει. Ε, τι να κάνω εδώ. Βλέπω κύκλου που κάνουν κάπω έτσι. Και όσοι τα κάνει αυτά, Μην με φαίνε σε δύσκολη θέση. Βλέπω κύκλου. Κράτα μόνο αυτό. Και ελπίζω όταν μεγαλώσω να γίνω κυριλέ. Λίξε. Γιατί για την ώρα θέλω μόνο να κοιμάμαι. Όταν μεγαλώσω, θα τα κόψω όλα αυτά και θα γίνω κυριλέ. Συγχαρητήρια και για το νέο μέλο του ΡΙΑΛ ΕΦΕΜΡΕ, φίλε. Το Ναργύριο Τοντινόπουλο. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. πολύ. Να καλά. Κερνάω. <laughs> Έλα, γυα, γυα. Κερνάω πάνω σε μπουλντόζα. Γεια. <laughs> ναι.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 Είχα παλιότερα δεν ενδιαφερότανε κανένας Κράζατε Τώρα που ενδιαφέρεται η τριελίδα με η άλλη ζωήτσα Την κράζατε πάλι για την κυνηγά της κάμερες Να σου πω κάτι περίοδο έχετε Ναι. ναι. Αγόρι always Πάστε κάτι, βάλτε κάτι, αφήστε μα. Δε, δεν κάνουν αυτά τα μωρά, τίποτα. Νουροφέν! Τίποτα. Ξέρετε, τίποτα, ρε, μα χαπιά. Εμεί είμαστε μοντέρνοι του ταμπών. -bon. Το ταμπών είναι το... το ωραίο γιατί κρέμεται και το σκινάκι από κάτω. Και άμα σου τραβήξει κανεί, ανοίγω κλείνει στα χέρια σα. Τα κουκλά και τα ξύλινα. Κοίτα, όταν φορά ταμπών, -bon, προκαλεί άλλε καταστάσει. Πες μου, πες μου, μίλα μου από την προσωπική σου εμπειρία. να σου ανοιχτώ. Ανοίξου μου. Άνοιξε, άνοιξε, <ΣΣΣΣΣ> γιατί δεν αντέχω. Άνοιξε. Ματάρα να σε δω Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγεις Τις Ματάρα να σε δω Ετόλυ, δεν σου φαίνεται παράξενο όποτε πάει ο Τσίπρα στην Ευρώπη να πηγαίνει και ο Σαμαρά που έχει πόλου στο χέρι. Αλλά να, πεις, να μου πει μπρο στη ουφιανιά τι είναι ο πόλο. Παιδί μου, έχει λόγο ο Σαμαρά να πάει, άειτε έτσι. Να, Βοηθάει. Ε. Πάει ο Τσίπρα, πάει ο Βαρουφάκιτζολ την ώρα εκεί κόντρα κόντρα κόντρα. Ε. Να πάει και ένα άνθρωπο να υπερασπιστεί του δανειστέ, του τοκογλήφου, του ποιοτήπου, του ποιοτήπου. Τώρα τα λέω σωστά. Μα τώρα τα λέω σωστά, παιδί μου, δεν θα γίνει δουλειά αλλιώ. Χρειάζεται να μπάλαντζ, δεν θα κάνουμε συμφωνία. Α πάει ο Σαμαρά εκεί πέρα να μα φωτίσει, να μα όσει έστου και από Τι τη τι θέσεις, την κουλή, ναι. τους δανειστές, τους σκέφτεται κανείς τους δανειστές που δεν τους υπερασπίζεται κανείς και είναι Ναι, όσο... Μετά θέλουμε να μας δανείσουν κιόλα. κόντρα, κόντρα και θες και λεφτά, άει στο διάλο, μόνο σαν μαράς, να πάει στο διάλο και Τέλος πάντων, άσε με τώρα, <συλί> θυμήθηκα τα παλιά και λέω πόσο μου λείψε. Κρίμα <συλί> να μην τον έχουμε κρίμα. Πρώτα απ' όλα δεν θα πας με τη Βαρβάρα, την Παρθένα, γιατί εγώ θα σου δείξω δύο βιβλία. Δύο? Ναι. Έλα παιδιά να γίνεται παιχνίδι επιτέλους, έλα οι προσφορές. Το ονοματάκι στο μικρό? Α, Ματίνα. Ματίνα, δύο Βυδιά η Ματίνα. Ποια δείχνει κόλο. Τώρα, όσο γυρνάει, ένα... Είναι το δυνατό μου. Δύο και κόλλα μωρή. Ε, βέβαια. Τόσο εύκολο με ένα τηλεφώνημα δεν το είχα. Τα βιβλιά είναι πασέρεα αποστολή. Σιλικόνε και μαρικίε. δεν δε βαριέσει η δουλειά να γίνει. Η προθυμία μετράει. Κόλε, κόλε. Αποστολή είναι, είναι πιο καλά. Οκ, okay, μέσα το έχω. Αλλά πρόσεξε. Θέλω να μου παίξει και εκείνο το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι θα μου παίξει. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα και το έκανα από δαρά Το ζωγράφο Αγία Βαρβάρα, κάτι τέτοιο. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα. Δάρα το πήγε να για Βαρβάρα. Ταμ, ταμ, ταραμ, ταραμ, ταραμ. Αχ Βαρβάρα. Πώς το φιλομαλούρτο; από αυτή την εβδομάδα 10 και μισή θα παίζουμε. Δευτέρα τρίτη. Νευτέρα, τρίτη δέκα και μισή. Ε, μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση ποιος, εδώ στην εκπομπή του αυτονού του Καλαμούχη, Ναι. Ναι, κάτε, κάτε. Κοίταξε, εγώ είμαι γέννημα μαθρέμα δραπετσονίτης και ναι. από παλιά οικογένεια. Να σου πω κάτι σχετικά με τη θρησκεία κτλ. Πώ εξηγεί εσύ, γιατί το διακομωδείτε, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου ο καθένα έχει το δικό του αυτό, πώ εξηγεί το ότι αν πάρει. Του Σταυρού, όταν πάρεις βασιλικό, πιάνει ψωμί χωρί μαγιά. ή τα φυδάκια τη κεφαλονιάς που τα έχω δει με τα μάτια μου, που βγαίνουν την παραμονή τη Παναγιά. Αυτά πώ θα εξηγήσω. Καλά, και του Κόπερφιλ δεν το εξηγώ, ο... αλλά το βλέπω. Είναι εντυπωσιακό. Δεν με νοιάζει εξήγηση, σε νοιάζει αλήθεια. Να σου χαλάσει το ωραίο το παραμύθι του Κόπερφιλ. Αυτά δεν είναι δηλαδή πράγματα, δείγματα του ότι υπάρχει. πε στον Βούδα, πε στον Μανταρίνη, ξέρω εγώ πώ θα το πει, α πούμε. Μανταρίνο είσαι. Ναι. Ρισπέκτ καταρχήν, σεβασμό, έτσι. Σε ποιον? Σε σένα. Α, λογικό, γιατί όμω? Προχωράνε τα λόγια μου, έτσι. Βρέστε. Σα ακούω χρόνια, και εσένα και το θύμιο. Δουλεύω σε τράπεζα, δεν σου λέω ποια είναι. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώ, μία τι έχει όλε. Για πε. Είσαι απίστευτο, έτσι, ετοιμόλογο. Καλό σου. Πού να δει τον ποπό μου. Που είσαι τον παίζει, έτσι. Ναι, τι θε. Πόσο ω χειμάτο το κοράμα του 24 22. Μα δεν το ξέρει. Ξέρω, ε. Προσωπικό μου σχόλιο αυτό. Λέγε. Αν έκανα την ελληνοφρενή τη ρα δοφονική, κάθε μέρα τουλάχιστον. Οι μισοί Έλληνες, ναι. σίγουρα κατάσταση ήταν διαφορετική. Επίσης, άμα θέλαμε κατάσταση να είναι διαφορετική, θα ήταν διαφορετική. Άστο τώρα, αυτό είναι το θέμα. Κάτσε ρε, μας πω έναν έκοδο. Πες το γρήγορα. Η κυβέρνηση είναι αριστερή. <laughs>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 Ναι. Περίμενε να πάρω το αστηρό ύφο μου. Εσείς τι είστε? Το π***νάκι σου. Πώς λέγεστε? Π***νάκια. <laughs> Θέλω να το παίξω στο Ίκουσταντοπούλου. Άι μωρί. Από ποιο μέσο είστε? Από το μέσο παραγωγής. Θες να μας παράξεις? <laughs> Δεν υπάρχει τύπος παράξεις. Σπαράξεις είπα. Σπαράζω μέσα μου. <laughs> Κατάλαβε. <laughs> Κατάλαβα.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 Όλους αυτούς. Α, ό,τι γενικώ είμαστε, μια συνεδρία εδώ πέρα, μια ανοιχτή ψυχανάλυση που λέμε. Τσάμπα, ε, ναι, Τσάμπα. Τσάμπα και ψυχοθεραπεία. Αυτό. Εκκτονώνονται οι ριζέ στο Twitter, έτσι πέφτουν τα συστήματα, αμέσω χτυπάνε. Χρυσαυγείτε σε άλλε μέρε. Ναι, ναι, το είδα. Ναι, αυτό εντάξει, είναι, είναι μια ανοιχτή συνεδρία, φίλοι μου. Και η ελληνοφρενεί είναι καλά, θα λέμε στο τέλο. Είμαστε όλοι καλά. Ναι, μέχρι να το πιστέψετε. Μήπω ο Σταύρο δεν θέλει να τα γκρεμίσει γιατί έγκρεμουν και φοβάται οι φλεμπερίσμοι τη κεφάλαιη μάτια. Α, σωστό, γιατί άμα είναι με γάμα κάπα κινδυνεύει. Επειδή έγκρεμουν, ρε παιδί μου, και, και αυτό έχει το πρόβλημα αυτό. το Ένα είναι αυτό και, είναι... και ένα είναι ότι δεν είναι του γκρεμίσματο, είναι του χτισήματο, κυρία. Ναι, είναι του χτισήματο, ρε παιδί μου. Θα είναι ευτικό και άλλε πολυκατοικητέ γέφυρε. Δυόδια, κυρίω, ναι. Επειδή έχω δουλέψει στα δηληστήρια δύο χρόνια, άμα ασφαλίζανε του εργαζόμενου για 100.000 ευρώ τον καθένα, θα του προσέχανε και με και θα πηγαίνανε. Αλλά αυτά. Τέτοια καθάρματα είναι εργοδότες. Άντε για ρε φίλε. Θα μα βάλει μέσα τελικά. Περιμένω μια ώρα. Ε, φυσικά, περιμένει μια ώρα, δεν σε μια ώρα. Ακούγοντα την Όλγα και το Μπουμπούκο μετά, δεν περίμενα ότι θα τον προστατεύετε κιόλα. Γιατί δεν τον προστατεύσουμε τον μπουμπούκο. μπουμπούκο. Δεν είναι η που εξαφάνισε ο Μπουμπούκο. Δεν θέλει προστασία ο Μπουμπούκο. Δε Πρώτον. Δεύτερον, μα έχει δώσει το ψωμί ο Μπουμπούκο όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν προστατεύσουμε και τον Μπουμπούκο, δεν προστατεύουμε το ψωμί μα. Θα γίνουμε σε εσά. Μα βγαίνει ο άλλο και λέει ότι απογραφικό και τρελό του χωριού τον αναγάγεται σε έγκυρο πολιτικό σχολιαστή Σωστό. και δεν το βγάζει στη φορά του ακού. Ακόμα τον, τον λαζόπολο, γιατί να μετακούσει από το, το Θήμιο και από τον Αποστόλη. Σωστό και αυτό. Ε, μα. Αν σου πω ότι τα ζώα τα δικά μα δεν το βρήκαν να το κόψουνε, θα με πιστέψει. Όχι, αλλά αυτό είναι. Δεν σε πιστεύω, δεν σε πιστεύω. Τα ζώα τα δικά σου, τα 70.000 ζώα που τον πληθύνουν. Σωστό και αυτό. Εμά μπορεί να λουφάρει κι ένα να κομμενίσει με μια άλλη. Σωστό. Να σου πω, ρε φίλε, σα αδίκησε η ζωή που ξέρω εγώ λέει. Λέει παπαγαλάκια και λαμόγια του δημοσιογράφου. <laughs> Ότι λένε ψέματα, σα αφήνει <laughs> <λένε, δηλαδή. "I laughs> και Όχι, λέει. Άι, Σιχτήρ, πε εκεί τα πράγματα πώ είναι. Δεν μίλησε για τα λαμόγια, <laughs> για τα λαμόγια <laughs> του δημοσιογράφου <laughs> γιατί δεν μίλησε. Που γλύφονται για να πάρουν θέσεις στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί για να πηγαίνουν ταξιδάκια δωρεάν. Σου παγκόσμου για να πατάτα πρέπει να μάθει να αγλικά. Έχει πάρει εσύ διαφήμιση τη σε Δεν έχω πάρει. <σπάει> Ξελογίω με από την αλήθεια, ξεροκλίφα δεν έχω πάρει. Ε, γλίτσε, αγοράκι μου επιβίωνο δίκη τη θα φύσει τώρα δύο του μην σου το δωράκι στο Sky. Χωρί γλώσσα λέει στο μαραφόνα εκεί που θα τρέξουμε. Εκαλά ε, δικαιωματικά κιόλα. Δηλαδή, τα νερά τη μαγούρα πώ βγήκαν νομίζει. Επειδή σκάει τότε έσου τα νερά, δικαιωματικά. Έχω εγώ που δεν έχω κανένα παράπονα από την Ειλάνε, δεν το συζητάμε αλλά η μιλάω. Έχω εγώ τη δυνατότητα να πάω σε άλλη εταιρεία, αλλιώς, που έτσι κι αλλιώ την έχει χρησιμοποιήσω Την οποία το τονίζω ότι δεν έχω κανένα παράπονο και να παραμείνει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, το δωράκι ο διοικητή που θα φύγει τώρα στις 2 του μηνό, το έδωσε στο Skype. Καλά ρε παιδί, γύρισε ο χρόνο τη πολέμου Αυτό ο παπάρα ο Άδωνη γλίτω επανάθεμάτων ή ήρθε εδώ να μα αλύσει τον έρωτα. Ναι, ευτυχώ, ευτυχώ ήρθε. Την ταμπλέτα μην ξεχάσετε, την με την πρώτη ευκαιρία, όπου τη βρείτε. Χρησιμεύει για σουβέρ.